Ναι, γεια σου τον κύριο Απόστολο. Ο ίδιο. Γεια σου κύριο Απόστολε. Ε...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 Οι παπάντε έχουν άκρη, Είναι άγιοι άνθρωποι, άκου τώρα. Και ειδικά οι μεγάλοι, έτσι. Δεν μιλάμε για το φουκαρά που τρέχει στην κυβωτόρα, πούμε, και του έχει η ψυχή με αυτά που προσφέρει. Μιλάμε για τους ρασοχώρου τους, τους, αυτούς με τα χρυσά, ξέρει. Του επαγγελματίε, κατάλαβα. <ΣΣ>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 Θα τα πούνε για διάφορου πολύ άλλου. τα καλά που κάνουν όχι με άνθρωποι, έχουν τρελό ενδιαφέρον για την κοινωνία. επιτέλου, σε ώρε, Λοιπόν, σου Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Τι ζητάς Έχω κάνει κάτι, πε μου, ρε παιδί μου. δεν θα έχω κάνει στον Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Έτσι είμαι εγώ. Με, όταν τσαπίζω, με με. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Πειρά να σου πω ότι αύριο κάνω το εμβόλιο. Και επειδή μπορεί να είναι η τελευταία μέρα τη ζωή μου, είπα να σου πω ένα γιάλ γιατί είναι και 5η αύριο δεν θα μπορούσαμε μιλήσουμε. Πολύ με στεναχώρη αυτή. Αυτή η εξέλιξε <laughs> <laughs> πολύ. πολύ με στεναχώρη. Βέβαια. Ένα αυτό. Δεν πειράζει. Χάρη που τα είπαμε, να είσαι καλά. Περίμενε, που κι άλλα. Μόνο με αυτό, κάτι τώρα που σε βρήκα. νόμιζα θα ξεπεράσουμε. Όχι, όχι. Εσύ δεν είσαι για εξεπτέ, είσαι για μακροχρόνια σχέση. Ε, τα λέω. Εγώ. Ένα αυτό και δεν θέλω τι έβγαλω μισθριδρά τη φίλη. Τραγουδάρα, έτσι. Τι, φλα, τι φλασιά έφαγε στα γεράματα, δηλαδή. Όσο <Στο> <στο> μεγαλώνουμε, οριμάζουμε <όμως, πέρα> μου φαίνεται. Δεν πειράζει, καλό αργά. Εννοείται, εννοείται. Καλοδεχούμενο. Όλα στη διαφθορά και με στην καμφορά. Δεν κάνει διαφορά η συμφόρα και σπίρα διάφορα. Το γόλο σου σε αφορά να αγαπά παράφορα. Μη σου παίζει και η συνείδηση παιχνίδια διάφορα. Νομίζει είσαι άχοντα, αλλά είσαι πληβίο. Νιώθει μικροαστό ή μικροαστίο. Έλα, τι θες? Λοιπόν, από χθε το βράδυ που άκουσα το κομμάτι του Μιθριδάτη, σκεφτόμουν, έλα, θα το βάλει. Αποστόλησε, θα το βάλει. Άμα ήρθε, θα σου έπαιρνα να το βάλει την Παρασκευή, ξέρω εγώ. Αλλά μπράβο που το βάζει, φιλέ. Καλά, μη σκίζεσαι. Καλά, δεν σκίζομαι, αλλά είναι κομματάρα μου. Συγχαρητήρια και στο και και τα αυτά Δηλαδή, είναι πολύ καλό που και είναι γενικότερα. Είστε ενδιάμεσα, άρα απλά τη Και κάλλει τελευταίοι Γιατί ο τελευταίος κλείνει πόρτα καθώς μπαίνει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 Τι ωραία που τα λέει ο άλλος μέσα Τι ωραία Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά Δεν είναι απόλαυση Τι εφράδια λόγο Τι Τι παραστατεύω Εγώ δεν το έχω. Και μισό είσαι ήρωα εκεί πέρα στο ακουστικό. Τι σε έχουν βάλει εκεί πέρα, μωρέ μαλίκα. Για να είμαι ένα μαλίκα και μισό ήρωα πίσω από το ακουστικό. Κάνω και ρήμα. Λα, είσαι φοβερό, είσαι τιμόλογο και σύμμορφο. είσαι και εσύ πάντω, δεν μπορώ να πω. Άξη, τι έχει τελειώσει. Τι μπαλεύω, τίχνινι... δηλαδή διάβαζα βαβούρα μικρό. Κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα. Και κάτι ακόμα το λυπήθηκε στο αυτοκινητάκι στη ρόδο. Του μπάτσου. Μι Μη... λέει, Ε παρακαλώ. Περίμενε πιανού, του διευθυντή μπάτσου ή του απλού μπάτσου. Όχι, το άσπρο, το μερθεντε δικό. Α Τώρα Ποιο ξέρει τώρα που τα χαλάσανε σε καμιά προστασία. Ποιο ξέρει τώρα. Είχε, ανα, είχε αναλάβει <laughs> το ίδιο μαγαζί και ο ένα και ο άλλο. Δεν κάνουν τίποτα. Δεν ξέρω. Οι αστυνομικοί και φύλακε δεν κάνουν τίποτα. Σέπαν καλό τώρα. Ναι, ναι, καλό. Καλό τώρα, μπαλούρδε μου και εσύ. Μη μου κάνει τώρα. Είναι κρίμα το κινητό. Κρίμα. Μακάρι να το είχαμε εμεί εδώ πέρα να πηγαίναμε καμιά βόλτα. Πού να πα βόλτα, θα ντρέπε. Τέλο πάντων. Όχι, όχι, όχι, όχι. Μια χαρά θα είναι. Καλά, καλά. Τα κουνούμε, αλλά τι αυτοκίνητα έχουν, δεν μου είπε. Νομίζω πάμε με το πεζό 2. Θα του κυ Τώρα μου έδω και ένας φίλος, το πλήρωσα δηλαδή, ένα λάτα τζιπ έπήρα. Το πήρα... Λάτα. Δυο χιλιάρικα, ναι. Εσείς πλένεστε. Τι χρειάζεται πάντα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μαλλιά και τέτοια τίποτα. Τα απαραίτητα. Εντάξει, σαν τον Brad Pitt. Αποστολάκι μου, mm. χθε το βράδυ έπεσα πάνω σε αυτά τα, που δείχνουν αυτά τα κοροκάμερα να πούμε. Έπεσα πάνω σε αυτό το. του Σκάιερ και του έκανε αυτό ο Τούρκο θεωρία σχετικά με το Αιγαίο. Ορίστε, να. Βλέπει survivor, παίρνει και κάτι, μια γνώση. Άκου. Και βάλαγαν αυτά τα ξέκουρα από κάτω, βάλαγαν παραμάκερε. Έφυγε ένα να το πει τι είναι αυτά Τι θα βαράγανε, παιδί μου, όλοι με το ΣΥ και με το ΣΑ πληθυντικό του Μιλάνε. Ο κύριο Ατζούν και το κύριο Ατζούν. Mm. Βλέπει τα ανθρωπίδια.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 Μα να βλέπεις λίγο και την κατρακύλα, να το ευχαριστιέσαι. Τρελαίνομαι από στόλι. Δεν ήθελες και πολύ, Ο κοντά, κοντάς σου να έτοιμος. Όχι, μην δες τέτοια. Ε, τα είπα. Ο άπονα θα το ξαναπείς είμαι τρελό. Α, δεν ξέρω. Γιατί το μαρτυράς και θα καταλάβουν και οι άλλοι ό,τι συμβαίνει αυτό, ε. Καλημέρα, Αποστόλη μου, τι κάνει. Καλά, εσύ. Μια χαρά, Βαφαλικάρντ. Λοιπόν, ε, για να τα πούμε και εντάχει. Υποψηφίζει τότε το, το, το νομοσχέδιο για το 8ο, έτσι, δεν είναι, ή κάνω λάθο. Δεν κάνει καθόλου λάθο. Με τη ρύθμιση που φέρνουμε εμεί, υπερασπίζουμε τον εργαζόμενο στην πραγματικότητα. Μπράβο, λοιπόν. Οπότε, τι γίνεται με αυτό. Εντείνει την ανασφάλεια, την ευελιξία του 10ωρου, βάλει συνεχόμενε βάρκε απλήρωτη εργασία. Καλά είναι. Μπράβο. Δε, μάχη για το μεροκάματο που συχάξει και σε το βρει.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 Από την κούραση κι αν θε να μην μπορείς να σηκωθεί. νόμως λένε είναι να πηγαίνεις στη δουλειά που λες εκεί να αναλώνεσαι δίχως να πληρώνεσαι και να είπα στα τα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 Ο 8 το απόγευμα φεύγει το αστενοφόρο από το νοσοκομείο του βόλου. Με Δια, η διακομιδή του στο νοσοκομείο τη κορυφα. Φτάνοντα το σχηματάρι, το αστενοφόρο παθαίνει μηχανική βλάβη. Συγλωστή. Ξεκινάει ένα δεύτερο αστενοχώρο προκειμένου να τον μεταφέρει στην κόρηθο, το οποίο όμω λίγα χιλιόμετρα παρακάτω μένει και αυτό. Φεβλωθεί. Γιατί το νοσοκομείο δεν πλένε τι στολέγει. Δεν πλέει τι στολεσέ γιατί έχει μόνο ένα υπάλληλο στα σα... πλυντήρια. Αγορά ένα πλυντήριο νομίζω πριν από ένα χρόνο. κοινό πλυντήριο 8 κιλο. Συγκλωστική. Δεν μπορείς εκεί μέσα να βάλεις στολές 150 ανθρώπων. Μη... Πόσες στολές πρέπει να πλένονται και να αποσυρώνονται. 80 με 130. Και με ένα πλυντήριο 8 κιλο το κάνουν αυτό. Όχι δεν κάνω. Μα δεν χωράει δε. το πλυντήριο έχει χαλάσει και αυτό. Συγκλωστική. Μάθε φίλε πως επιστημονικός ο αληθινό ο νόμος, ο μοναδικό. Είναι ο εξή και συνοπτικό: Το δίκιο του εργάτη που δουλεύει συνεχώ. Hey, για την Παρασκευή, μια αφιέρωση. Για δώσε. Θέλω να μου βάλεις το χαντιδάκι που τραγουδάει η Περοχα. Το Όχι το χαντιδάκι, το, τον υπουργό. Α, όχι τον καλό. Ναι, ναι, όχι. Το χαντιδάκι, τον υπουργό. Με το σύνθημα Φάλτση Γουρούνια Δολοφόνη. Πώς ελέγχεται, παπα πα πα πα πα, -πα, -πα, -πα, -πα Τι θα μας τραγουδίσει, Α κρατήσουν οι χώροι, και τα βρωμαλιώτικα στε και επαρχιώτικα. Σταμάστε! Ως που η σύναξη σ' αυτή σα χώριο αυτόνομο να ξεδιπλωθεί Ξέρεις κανένα ξένο? Σου σφυρίζω Κι αν αυγείς σου σφυρίζω Σταμάτα! και μουρμουρίζω Πα, Φάλτση γουρούνια δολοφόνη. Και στη συνέχεια να βάλει μια και το νομοσχέδιο του είναι πάρα πολύ καλό για του εργαζόμενου. Το τσχατσιμίχα για ένα κομμάτι ψωμί. Για όλα αυτά που θα έρθουν και δεν θα το έχουμε πάρει πάλι χαμπάρι. Για ένα κομμάτι ψωμί. Δεν φτάνει μόνο ηλικιαρά. Μπορεί να δουλέψουν έξι ώρε ή αν το εργοστάσιο για κάποιο λόγο δεν έχει παραγωγή. Μπορεί να κάτσουν και να πληρώνονται. Για ένα κομμάτι Ψουμί, πρέπει να δώσει πολλέ. Δεν καταλαβαίνω τι ολυψία είναι αυτό το πράγμα. Ένα άνθρωπο να θέλει να δουλέψει με σίγουρα Τέσσερι μέρε την εβδομάδα και να θέλετε εσεί δεν και καλά να το βάλετε πέντε. Δεν φτάνει μόνο το μυαλό. Ποιο είμαι εγώ, ποιο είστε εσείς, ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ναι. που θα πούμε σε αυτό τον εργαζόμενο όχι θα δουλεύεις ακατέβατα πέντε μέρες την εβδομάδα και δεν μας ενδιαφέρουν ούτε η επιλογές σου, κύρι, ούτε κύρι, η βούλησή χατουράκι. σου, ούτε τα παιδιά ναι. σου, ούτε τίποτε. Σωστό. Το είναι η ψυχή σου δικαίου. έχει τους νόμους της αυτής μόνο η δουλιά. Θέλω να μου βάλει όλου αυτού του προστάτε του Οκτάωρου, προστάτε εισαγωγικά. Να μου βάλει το σύνθημα Χωρί εσένα γρανάδι δεν γυρνά. Δεν πρόκειται να επιδείξω καμία ανοχή στην καταστρατήγηση τη εργατική νομοθεσία. Να δουλεύει λίγο παραπάνω από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη για να έχει τρει μέρε αργία την εβδομάδα. Ποιο είμαι εγώ και ποιοι είστε εσεί που θα το απαγορεύσουμε. Φροντίζουμε πριν από αυτόν και αυτόν. Θέλω να σα πω το νομοσχέδιο. Αν ρωτάτε τη γνώμη μου με μία ταμπέλα φιλεργατικό ή αντεργατικό, προσωπικά θα έλεγα όσου μπορούσαν να σα εξαιρετικά φιλεοργατικό. Χωρίς Και βάλε μου και το... από το συγκρότημα «κολλεκτίβα», το νόμος είναι. νόμος λένε, είναι <συγνώμι> να μην αντιδράς ποτέ. Με το κεφάλι σου σκυφτώ πάντα, να λε μοναχάνε.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 Παλιά λοιπόν στο Σκάις είχε πάρει πάλι μια κυρία που ήταν λαχανιασμένη με μια σκούπα. Τη θυμάσαι τη Φαρσαφή. Με τη σκούπα? Βιδεύω, με, ναι, με τη Λέλα. Λέλα, η σκούπα και κάτι τέτοια. Α, χιδέο μου φαίνεται. Σάκτο Θα το βάλω. Ψάξτε το το κάνει και την αντεπαραβολία εκεί. Αποκλείεται να είναι ίδια, αλλά δεν πειράζει. Βάζ μαζί Λέγεται? Τι? <συμπλή> ε, <συμπλή> <συμπλή> <συμπλή> <συμπλή> <συμπλή> <συμπλή> <συμπ Είσαι ερεθισμένη? Είμαι λίγο κουρασμένη, λίγο καταλαβαίνω. Λένα. Ποια λένα. Εεεερεθισμένη με τη λέλα. Μα τι στενάζει. Είναι αυτή λαχάνια σα. ναι, αλλά τα κατάκαλα λαχάνιάζει. Αχ. Άστο λίγο, παράτατο. Ναι, ποιο. Όχι, σκούπα, είναι σκούπα. Τη σκούπα. Μα τι κάνετε. Βγάλτε τη σκούπα από εκεί πέρα, κορίτσι μου. Είναι εκεί του κυρίου Γεωργιαδί. Εδώ είναι, ναι. Άρα λοιπόν τι λέλα θέλω. Τη λέλα, μισό. Λέλα! Λέλα! Ωχ! Oh. Δεν απαντάει! πατάει; θα πάρω αργότερα! Μη να με κοιμάσω. Λέλα! Λέλα! Δεν απαντάει! Εσύ ποια είσαι! Η Άννα! Λέλα! Ιάνα! <laughs> Ωραία τι φωνάζεις όμως! Λέλα! Κάτι ανώμαλα θέλει η Άννα! <laughs> Εδώ με κάτι σκούπερ, κάτι βάζει, δεν ξέρω! <laughs> Λέλα! Ιάνα! Λέλα! Λέλα! Νόμος λένε είναι να είσαι πάντα σιωπηλός Και τίποτα να μη διεκδικείς και άμα πεις να σηκωθεί: Τότε να είσαι κρατικός εχθρός Την Πέμπτη εγώ γιόρταζα. Πώ σε λέγανε, Ελενίτσα, Ελένη. Ελενίτσα Ελένη. μου, την Παρασκευή ήταν. Την Παρασκευή, ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Και να μου αφιερώσετε ένα τραγούδι τη Μποφίλλιου για την Παρασκευή. Όποιο γουστάρι. Όχι, oh, θα πει συγκεκριμένα. Πε όποιο γουστάρι. Είναι όλα ωραία. Εγώ, εγώ, εγώ, εγώ πάντα θέλω να βάλω αυτό τούτο. Κρατάω αυτού του κόσμου. Που δεν μου ανήκει ο εαυτό. τη γουστέρει ψυχή σου ρε παιδί μου Μπορεί να βάλει το ασπιρίνη κάτι επειδή δεν πιάνε μόνο κέφαλο σου πας ακούω Ναι, ναι, ναι, κι αυτό Γι' αυτό κι εγώ θα κοιμηθώ Κι όταν σύπνισω πριν τη θώ Θα νικηθώ με ένα καφέ Και μια ασπιρίνη Και τον Αύγουστο Στη μέση είναι η θάλασσα Και γύρω γύρω εσύ Ένας αιώνιος Αύγουστο Και ένα μικρό νησί Αν να το βάλω και τον Αύγουστο Θα δω, θα δω ποιο ναι, μήνα, θα διαλέξω μήνα Εντάξει αγορίνα μου Θα έχει ξεχάσει τη δεν πειράζει, έλα γεια <ΣΣ2> Έλα φυλάκια. Σε Μάμπα. <Σχει> λοιπόν, έλα να σου πω Εντάξει, δεν υπάρχει σωτηρία από τη στιγμή που... Γιατί πρέπει να υπάρχει σωτηρία, δεν καταλαβαίνω αυτό σαν ετούμενο Ε, ε, ε, ε είναι το ετούμενο Γιατί Από τη στιγμή που φτάσαμε σε τέτοια γελιότητα Με τον κούλι Πρωθυπουργό Και το Βόηδι, το Νάδος Και το άλλο το φασιστό Το Βόηδι πώς το γράφετε; Χωρίς διαλυτικά, χωρίς διαλυτικά, το θυμάμαι Μπράβο <Σχει> Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να κάνεις ένα μίξ και να βάλεις το θυμιατό αυτό το βαρύμακα το μελεξέ, πως το λέγανε αυτό το βαρύμακα να βάλεις τον κ. Βασίλη διάλογο και διάμεσα τον κουνούμαλο σφήνες Τι λες, θα είναι καλό Θα δούμε Ναι! Για μια διαφήμιση θέλω να κάνω. Ε! Για ένα καμπαρέ στον πυρέο. Έχω βαρέσει φτώχεια ψηλά. Κατάιμαι, εγώ έχω βαρέσει φτώχεια ψηλά. Εσύ το βρωμό κουμούνι, χαλά στο σταθμό! Κουκουέ! Έκανα το μου, <χωρή> τι αδερφεί τους. Ρε, μίσο, φημιά π... <χωρή> το πέσαμε, ρε. Κάθε το εμένα ευρεάζει να με. Ε, μα αλήκα, μπορέ, αμπά, μου δώσει καν να μιλήσει Έχω κινητό, θέλω να το ακούσει. Πρέσω, διάλογο μου Α <χωρή> σου πω, με ξέρει εμένα και μου κάνει πλάκα. Όχι, βέβαια. Ξέρει ότι άμα θα έρθω εγώ από ανο... εκεί, Να συγκεμίσω τον κόπο με λυπηρία ξέρεις Με πιάνει πώ θα είναι σε αυτή την περίπτωση Ναι ναι ναι Άμα με γνώρισε θα σου φύγουν τα όρατα Θα πει εδώ θα μιλήσει, με δεμένα με ένα πώ είμαι Κάτσε σε την άδεια και μιλάς στο, στο ράδιο ΣΥ <σχυ> Άσε μου τώρα θα τα πούμε άλλη ώρα Τώρα ε, με έπιασε εδώ ένα σβίχα θα μου κάποιος Για Για σένα όλα Βγάμω τον αντίφορκο σου, βγάμω τον σαβrolόη σου σήμερα. Γεια σου, Ρε. Άι, να τα βγει από εκεί πέρα. Είσαι παλιό τόμαρκο. Μάθε τηλεόρατο, επιστημονικό. Ο αληθινό, ο νόμο. Ο μοναδικό είναι ο εξή και συνοπτικό. Το δίκιο του εργάτη που δουλεύει συνεχώ. Διέρωση. Απλά αντιγράφουν και ακολουθούν την ελληνοφένεια. Ποιε όλου Έχω κανένε στο μυαλό μου στο ραδιόφωνο, μια με παίζεται μεσημέρι, για πε. Τι έχω μέν εδώ. Πλέον παίρνουν ηχητικά αυτού και καταβάζουν. Ή από το αρχείο <laughs> μα το παλιό. <laughs> Τέλο πάντων, για πε. Εδώ μιλάμε για ολόκληρο κράτο. Τώρα παπάρα τώρα μουλεβιά έχει κομμέτ. Ε το κράτο του κρατήσει. Η ελληνοφένεια αντιγράφει το κράτο. Δεν μπορούμε να του ξεπεράσουμε. Την ελληνοφένεια την αντιγράφουν κράτη. Λοιπόν, βάζει Διάπλο, βάζει μόρφου.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 θέλει το τραγούδι του να ακουστεί Και θέλει να δοξαστεί κι αυτός τώρα Οργανωμένο Με... σχέδιο είναι αυτό Να ακουστεί από τα στόματα όχι απλά μιας καημένη σε τραγουδίστρια στην πνημονεύω αυτή Ελένη λέγεται Με ξέρει ο κόσμος παγκόσμια Του σατανά Fight fight and dance with the devil el diablo sataná inezon tanos negros sataná el diablo que ya ligi doxan Four, 5 five, 6, 6, 6. six, No, Πηθείς ποτέ ξανά γιατί αγάπη έχει το χρόνο τη. Και άμα μόνη τη, μόνο σου θα μένει τελικά. Γεια σου, Απόστολε. Για χαρά. Ο Βαγγέλη ο Παπανιόνιο είμαι. Καλά είσαι. Γεια σου, Βαγγέλη. Λοιπόν, επειδή σήμερα εδώ στην ηλίου που λαγοχαιρετήσαμε το χάρη, ξέρω ότι ίμιο θα ήθελε την Παρασκευή μια αφιέρωση. Το μη καρατέρα την λυγίσουμε. Σε ευχαριστώ. Και έτσι μου στο σύντροφο που δει Μη καρατέρα. Να λυγίσουμε είτε για μια στιγμή. Είδασω στη κακό κερδιά. Λιγάρι το παρήσι Έχουμε τη ζωή πολύ, Πάρα πολύ αγαπή. Έχουμε τη ζωή.